Διήγησης Αλεξάνδρου του Μακεδόνος. Περιέχουσα των δύο αυτού, τους πολέμους, τα σανδραγαθίας, τα κατορθώματα, τους τόπου όπου περιόδευσε, ομούδε και τον θάνατον αυτού και άλλα πλήστα πάνη περίεργα και ωραία. Προς τους φιλίστορας ευμενής αναγνώστας προήμιον της ιστορίας. Η ιστορία κατά του ακριβείς ερευνητάς των πραγμάτων, φιλαναγνώστε είναι παραδειγματική εικόνα των παρεληθώτων πραγμάτων, διδάσκαλος της ορθής πολιτείας, φανέρωσης εκείνων όπου δια την πολυκαιρίαν εκατίντησαν η σπαντελή αλισμονησίαν, οδηγός εις ευκοσμίαν των ηθών. Ενωμένοι όμως με μίαν έξοχον ιδίτητα των συμβάντων και ηρωικών κατορθωμάτων του υποκειμένου της αυτής ιστορίας, Ελκύει καθένα εις ανάγνωση Ό,τι λογισμάλιστα μάλιστα Είναι και η παρούσα Του μεγάλου εκείνου της Μακεδονίας μονάρχου ιστορία Ιστορία λέγω Η δία εύχαρης, Προτρεπτική Και επί Να ευχαριστήσει την περιέργεια νεκάστου Δια το πολυπίκυλον αυτής ύφο Συνθεμένων από συμβουλάς Διαλέξεις Ερωταποκρίσεις Επιστολάς Αποκρυσαρίους Πολέμους νίκας, τρόπεα, θριάμβους μονάρχων, βασιλέων, ηγεμόνων, στρατηγών και άλλων αξιωματικών ανδρών. Έπειτα, ήχθη διάφορα και παραδόξους πολιτείας Περσών, Ινδών, Αράβων, Μακεδόνων, Ελλήνων και Ρωμαίων. Όθεν και αρεστεί η θέλεφανή δια το αξιόλογον της υποθέσεως, την οποία θέλετε δεχθεί με υπτίαστας χείρας. Επειδή με το ιδί της διηγήσεως των ηρωικών πράξεων του Τιού του Ανδρός, αποθησαυρίζει και μίαν σειράν θαυμασίως συνθεμένη ηθικών αρετών, προτερήματα ίδια του αυτού αυτοκράτορος, τα οποία σχετικώς γίνονται κανόνες της ανατροφής εκάστης καταστάσεως της κοσμικής πολιτείας. Εις την αυτήν ανατροφήν της νεότητος του Αλεξάνδρου θέλετε έβρη τας τέσσερας γενικάς αρετάς εναμιλωμένας, φρόνησιν, ανδρίαν, δικαιοσύνην και σοφροσύνη, από τας οποίας γίνεται μια τετράμορφος κράσης συστατική τιού του υποκειμένου, η οποία εκ του προημίου της ανατροφής ή των σαφέστατων τεκμήριων της μεγάλης των γενναίων αυτού κατορθωμάτων. Ο επιμελής λοιπόν αναγνώστης και ακριβής θυρευτής των κοσμίων ηθών με την συνεχή ανάγνωσην Σημάει στην Ιδονήν όπου του προξενείται από εδώ να βλέπει εις αυτόν των ιστορικών καθρέπτεν τα διάφορα συμβάντα των ολοεδνών πολέμων, τα σπαντοδαπάς νίκας και όσα ανωτέρο απερίθμησα, ήθελε συνάξει με την ορθήν κρίσιν μίαν πολυπίκυλων εκλογήν σεμνών και ηρωικών αρετών. Εκεί η άσκηση στις κοσμιότητος των ηθών. Η φιλοσοφία συνοδεύουσα την Βασιλεία. Η Ανδρία ενωμένη με την φρόνηση έξον η συμμετρία των έσω και έξω παθών ενός αυτοδεσπότου ιγεμόνος, η σπουδή και φιλοτιμία προς τα κρήτονα, καθώς και μία παντελή ανασκευή και ανατροπή παντός είδου ελαττωμάτων, τα οποία δεν είχον χώραν εκεί όπου εθριάμβευεν η φρόνησης με τα σοπαδούς τη. Η αυτή του συνειρύθμιζε τα σβουλάς και τους τρόπου να υψώσει τόσα νικητήρια κατά πάντων σχεδόν των ηγεμόνων της Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής τε και Ινδία. Αυτή τον ανέδειξε φιλόσοφον και μονάρχα τροπεούχων και νομοθέτην. Του έδειξε τους τρόπους να φυλάξει μίαν βαθίαν και ατάραχων ειρήνη πάντων των εναντίων παθών, την μέθοδον να διοικεί διάφορα έθνη, να συρριθμίζει τα ατάκτους πολυαρχίας εις μίαν έφτακτον μοναρχία να μεταχειρίζεται και πλούτων και δόξας Προσίδιον και κοινών λυσιτελές, χωρίς να ξεπέσει εις εσχράς ασωτίας και χαμεζήλου τριφάς, αφορώντας προς μίαν και μόνην αθάνατον δόξα, την οποίαν συνηθίζει να χαρίζει εις τους ιδίους λατρευτάς η φιλοσοφία και φρόνησης. Στοχαστείτε μεγαλώνει ανήρωος, εις θέλησε να υποτάξει τον εαυτόν του, Δι' υποταχθεί έπειτα όλοι σχεδόν οι Οικουμένοι ει αυτόν. Αυτή είναι λοιπόν εκείνη η ιστορία όπου ο μου ιδρύνει και νουθετεί. Ει αυτήν ευρίσκονται όλοι οι τρόποι και τα επιτίδια μέσα όπου αυτό εμεταχειρίστη να αναδειχθεί ένα τέτοιο μονάρχη εφ' όλην την Οικουμένη. Και κατά τον υπόντα, ανή των δυνατών, να γεννηθεί η ανθρώπινο σεβδαιμονία εκ τη ιστορία, βέβαια έπρεπε να βλαστήσει εξ αυτής και μόνης, ως αν όπου περιέχει όλα όσα επιζητούνται στατικά μιας ιστορίας. Δεχθείτε, λοιπόν, Ευμενή ακροατέ το παρόν αφήγημα έργων ευγνωμόνου προαιρέσεως ευέλπιδα ποιούντες τον εκφονητήν και ισάλου άλλου κρίτονος ο οποίος σας εύχεται πάσαν ευδαιμονίαν εις τα ευκταία και καταθήμια. Έρωστε! Η την οποία παραδίδεται, ο βίος Αλεξάνδρου του Μακεδόνο, είναι δημιούργημα τη όψιμη αρχαιότητα, π.Χ. περίπου, και ονομάζεται ψευδοκαλισθένη, επειδή σε κάποιο μεσαιωνικό χειρόγραφο αποδίδεται στον Καλισθένη, τον ιστορικό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, χωρίς όμως να έχει στην πραγματικότητα καμία σχέση με αυτόν. Ο προσπαθώντα να ξεχωρίσει τα μπερδεμένα νήματα που το μυθιστόρημα, Κατέληξε πρόσφατα στο συμπέρασμα ότι ο συγγραφέα τη Οζόμενη Παραλλαγή πρέπει να είχε υπόψη τουλάχιστον τρει διαφορετικέ πηγέ από του ελληνιστικούς χρόνου, σπουδαιότερη από τι οποίε ήταν μια βιογραφία του Αλέξανδρου. Ο συντάκτη τη βιογραφία αυτή, σαν άλλο τραγικό ποιητή, προσπαθεί να προκαλέσει έλεο και φόβο, με αποτέλεσμα να ενδιαφέρεται περισσότερο για τη δημιουργία εντυπώσεων παρά για την ιστορική πραγματικότητα. Εξετάζοντας από σημερινή σκοπιά την πρώιμη εκείνη μορφή μυθιστορήματος, θα λέγαμε ότι ήταν μάλλον μυθιστορηματική βιογραφία, παρά ιστορικό μυθιστόρημα. Δεν έχουμε ωστόσο μεγάλα περιθώρια να το κρίνουμε, επειδή ο συγγραφέας του Β. Αλεξάνδρου του Μακεδόνο δεν αντιμετώπισε διόλου υποτικά τη βασική πηγή του. Η σπουδαιότερη καινοτομία της σύνθεσης είναι οι επιστολές που προστίθενται στο αφηγηματικό πλαίσιο. Οι περισσότερε είναι σύντομε και ο Μέρκελμπαχ εντοπίζει την πηγή του σε ένα επιστολικό μυθιστόρημα σε συνέχειε από τα τέλη τη ελληνιστικής εποχή. Μια ιστορική πληροφορία, σύμφωνα με την οποία ο Αλέξανδρο αλληλογραφούσε με τον Δαρείο τον Τρίτο των Περσών, πρέπει να έδωσε αφορμή σε κάποιον να κατασκευάσει αυτό το επιστολικό μυθιστόρημα, όπου ένα απόϊχος των ιστορικών γεγονότων διατηρείται μέσα στι πλαστέ επιστολέ των δύο ηγεμών. Οι πλαστές επιστολές διαπρεπών πολιτικών, ποιητών και φιλοσόφων απετέλεσαν γενικά ένα είδος που άνθησε στα τέλη της ελληνιστικής και στις αρχές της αυτοκρατορικής εποχής, με ιδιαίτερα προσφυλές του θέμα των Αλέξανδρο. Σκοπός του είδους δεν ήταν απλώς να παρουσιάσει μια ιστορία από διαφορετικές οπτικές γωνίες, αλλά να αναδείξει και τις προσωπικότητες των επιστολογράφων από τα λεγόμενά τους και από τις υποκειμενικές τους εκτιμήσεις σχετικά με τα γεγονότα. Έτσι, η τυχαία συλλογή επιστολών δίνει σιγά-σιγά τη θέση της στο επιστολικό μυθιστόρημα, που από τη φύση του δεν μπορεί παρά να είναι ανώνυμο. Το μικρό και καριτομένο μυθιστόρημα του Χίωνος Φρίπιν, πρώτος αιώνας μεταχριστών, έχει πρωταγωνιστεί ένα νέο από ευγενική γενιά, σύγχρονο υποτίθεται του Ξενοφόντα και του Πλάτωνα, και είναι το καλύτερο δείγμα του είδου επειδή σώθηκε το στην αρχική του μορφή. Όσο για το επιστολικό μυθιστόρημα, στο οποίο βασίστηκε ο βίο Αλεξάνδρου του Μακεδόνο, μόνο υποθετικά μπορούμε να το ανασυνθέσουμε από το περιεχόμενο του ίδιου του δίου. Κλειδί για την ανασύνθεση είναι μερικέ πλαστέ επιστολέ από και προ τον Αλεξάνδρο, που περιέχονται σε παπύρου, οι παλαιότεροι από του οποίου ανήκουν στον 1ο αιώνα Προ Χριστού, και είναι ταυτόσημες με τις επιστολές του Βίο. Πρώτη πηγή, λοιπόν, μια υποτιθέμενη βιογραφία. Δεύτερη πηγή, ένα επιστολικό μυθιστόρημα. Τρίτη πηγή είναι κάποιες μεμονωμένες και εκτενέστερες επιστολές που το περιεχόμενό τους προμήθευσε στο βίο τα πιο ενδιαφέροντα θέματά του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην τεράστια δημοτικότητα που γνώρισε το έργο κατά τον Μεσαίωνα. Οι επιστολές αυτές, που απευθύνονται στη μητέρα του Αλέξανδρου, την Ολυμπιάδα, και στον δάσκαλό του, τον Αριστοτέλη, αφηγούνται τις θαυμαστές περιπέτειες του ήρωα στη μαγική χώρα των Ινδιών και το ταξίδι του στην άκρη του κόσμου. Περιέχουν επίσης φανταστικές πληροφορίες για μυθικά πλάσματα, ανθρώπους κοινοκεφάλου, και ακεφάλους και ταυροπροσώπους και πολλά άλλα προσφυλή θέματα των ταξιδιωτικών διηγήσεων. Ο Αλέξανδρος επισκέπτεται τις νήσους των Μακάρων, ζεύει δύο όρνεα μέγιστα λευκά για να πετάξει στον αέρα και έπειτα κατεβαίνει στο βυθό του ωκεανού μέσα σε πίθων οι Έλληνων που είναι τοποθετημένος σε κλωβών σιδηρών. Σκοπός των επιστολών δεν είναι προφανώς εδώ να αναδείξουν την προσωπικότητα του δίθεν συντάκτη του, αλλά να αφηγηθούν το φανταστικό του υλικό χωρίς κανέναν περιορισμό. Μια βιογραφία του Αλέξανδρου, ένα επιστολικό μυθιστόρημα και διάφορες επιστολές που περιγράφουν θαύματα είναι λοιπόν τα κύρια συστατικά που συνέθεσαν το μυθιστόρημα του Ψευδοκαλισθένη. Η συγχώνευση της βιογραφίας με το επιστολικό μυθιστόρημα που ίσως ο Ψευδοκαλιστένης το θεώρησε συλλογή αυθεντικών επιστολών δημιούργησε προβλήματα που ξέφυγαν από τον έλεγχο του συγγραφέα. Η περίπλοκη των τριών συστατικών. Και οι εσωτερικέ αντιφάσει που προέκυψαν από αυτή την ανάμιξη, οδήγησαν του παλαιότερου ερευνητέ στην υπόθεση ότι ο βίο Αλεξάνδρου του Μακεδόνο ήταν τυχαίο αποτέλεσμα μια προφορική παράδοση, ενό θρύλου γύρω από τον Αλέξανδρο, που με την πάροδο των αιώνων απορρόφησε ετερόκλητα στοιχεία από διαφορετικέ περιοχέ. Ο Μέρκελ όμω, απέδειξε πιστικά ότι το μεγαλύτερο μέρο του υλικού προέρχεται από τι τρει πηγέ που αναφέραμε. Από πηγέ δηλαδή, καθαρά λογοτεχνικές. Απομένει έτσι ένα υπόλοιπο που ο ψευδοκαλισθένης πρέπει να το βρει και αλλού ή να το κατασκεύασε. Ο σημαντικός ρόλος του αιγυπτιακού υλικού ενισχύει την υπόθεση ότι πίσω από τον ψευδοκαλισθένη κρύβεται κάποιος αλεξανδρινός. Γι' αυτό και η ίδρυση της Αλεξάνδρειας κατέχει εξέχουσα θέση στο μυθιστόρημα. Το βιβλίο κατακλίζεται από γεωγραφικές ανακρίβειες και εξωφρενικούς χρονικούς συνδυασμούς. Ο Τίγρης και ο Εκφράτης εκβάλουν στον Ήλο. Αναφέρονται οι πλατέες εριπομένες ήδη από τον Πελοποννησιακό πόλεμο, και η Αντιόχεια, που δεν θα ιδρυθεί πριν από το 300 π.Χ. Ο Αλέξανδρος, υποτάσσει αστραπιαία τη Μικρά Ασία, περνά στη Σικελία, την Ιταλία όπου στέφεται βασιλεύς Ρωμαίων και Πάσης γη, και έπειτα παραγείγνεται εις Αφρικών και φτάνει στην Καρχιδόνα. Δεν γνωρίζουμε αν ο συγγραφέα του Βίου αγνοούσε την πραγματικότητα ή αν η πραγματικότητα αυτή του ήταν απλώς αδιάφορη. Όπως και να έχει το πράγμα, στόχος αλλά και επίτευγμα του ίδιου είναι να παρουσιαστεί με σπάνια δύναμη ο αήτητος ήρωα, ο κατακτητή του κόσμου ο εξερευνητής του αγνώστου. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης